Την αγαπούσα, παραδέχομαι Ήταν το δεύτερο εγώ μου Μα τώρα πια δεν την ανέχομαι Ούτε σαν σκέψη στο μυαλό μου Την αγαπούσα, παραδέχομαι Ήταν το δεύτερο εγώ μου Μα τώρα πια δεν την ανέχομαι Ούτε σαν σκέψη Έτσι τα λέω αργύρι μου γιατί